Επρελός, παιδί, λύθιος, αδεχή, γυναίκα, σπίτια, σιλιάδες, Ελευταίος μηλούν, μηλούν, αφή, το κοπλοκάτρο, για Μπαρία, τον, τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot, κάθε Σάββατο στις 4. ότι ο λαγός πρέπει να προσαρμοστεί. Ο λαγός πρέπει να μάθει να καταναλώνει, να αφοδεύει σε προκαθορισμένα σημεία, να σημειώνει το χρόνο και το πέρασμά του, να κλείνει ραντεβού, να οργίζεται ενίοτε, να επισκέπτεται τακτικά τους γονείς του, αν δεν υπάρχουν να κατασκευάσουμε κάποιους, να σέβεται και ή δυνατόν να φοβάται τους ανωτέρους του. Αυτό μάλλον είναι και το πρώτοι μπορούμε να επιτρέψουμε στην επαναστατική διάθεση του λαού να υπάρξει για λίγο καιρό. Εξάλλου, ο ίδιος θα φροντίσει να την περιορίσει όταν θα καταλάβει ότι η διαφορετικότητα μπορεί να του στοιχίσει σε επίπεδο κοινωνικής προσαρμογής και το κυριότερο σε επίπεδο κοινωνικής ανόδου. Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί δεν πρέπει να εξοθήσουν το λαγό στο ίστατο σημείο αρκεί να κάνουν φανερή την παρουσία τους σε κάθε πτυχή της κοινωνικότητας και της ατομικότητας του. Και μόνο η απανταχού παρουσία τους εμπνέει φόβο. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα αναλάβει η καινοδοξία του, η μαρτοδοξία του και η δηλία του. Κανείς δεν μπορεί να είναι ισχυρότερος αντίπαλος του λαγού από τον ίδιο το λαγό. Δώστε του τη δυνατότητα να ζει στο όριο λίγο πριν να μπορεί να χαρακτηρίζει τη ζωή του άνετη. Αυτό ακριβώς το παραπέντε θα τον κάνει να τρέχει πίσω από το καρότο της Απόλυτης Άνεσης. Και τελικά τρέχουμε όλοι πίσω από το καρότο της Αιώνιας Άνεσης. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές. Η εκπομπή Παρίας ξεκινά όλο και αυτό το Σάββατο τα έχουμε πάρει σερή. Ε, πάντα συντονισμένη στο radioreboot.gr Η εκπομπή Παρίας καταπιάνεται με διάφορα κοινωνικοπολιτικά ε, φαινόμενα, ζητήματα και προβλήματα τα οποία πολλέ φορέ γίνουν στον αέρα μέσω θεματικών εκπομπών με άλλο κόσμο που τρέχει αντίστοιχα ζητήματα. Ε, κάποιες φορές, μία φορά, στον ένα μήνα, στους δύο μήνες κάνουμε και μία σόλο εκπομπή και αυτή είναι σήμερα η solo εκπομπή και μάλλον θα είναι και η τελευταία Εκπομπή που θα κάνω κάπως μοναχώς ενώντα χωρίς ε, θεματική. Έχω μαζί μου... Ε, καλησπέρα. Ήρυνες, καλησπέρα από Ωπα, για πες. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Πολύ πιο κοντά, αν θες. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ακούμε. Είσαι ο... Ο ΙΤΟ. Ο ΙΤΟ. <laughs> ε, και σήμερα θα σκρατήσουμε κρατήσουμε εμείς συντροφιά. Θα παίξουμε μουσικάρες, περίεργες, δεν ξέρω αν θα είναι όλες τόσο καλοκαιρινέ, Γιατί αυτή τη στιγμή οι βαθμοί του Κελσίου έξω έχουν πυρώσει τα τσιμέντα στην αγαπητή μας η Η οποία σφίζει από πάρκα, δροσιές, κανάλια και νερά γενικότερα εμείς, έτσι όπως είμαστε τώρα ιδρωμένοι, θα σας μεταφέρουμε το σφιγμό της πόλης μέσα από τις μουσικές. Βλέπετε ανοιχτά, μάλλον ακούτε ανοιχτά παράθυρα, ακούτε κόρνες. Τα κομπρεσέρουμε έχουν σταματήσει για λίγο. Οι προσπάθειες των πολιτικών να τάξουν μια καινούργια και όμορφη πόλη είναι γεγονός. Αλλά έτυχε αυτό το Σάββατο και δεν έχουμε πολλά κομπρεσέρ και εργασίες έξω από το στούντιο. Το στούντιο, να ξέρετε, όλοι βρίσκεται στο δεύτερο όροφο στη Βουλή, στο κέντρο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο κέντρο του πολιτισμού αυτή τη στιγμή. Εκπέμπουμε μέσα. Είμαστε το παρακλάδι του ραδιοφόνου της Βουλής και θα σκρατήσουμε συντροφιά με τέχνες, πολιτισμό και γράμματα όπως πάντα. ξεκινώντα με... Το μήνυμα από τον Grand Master Flash τον αγαπητό, Μπάρμπα, που μας μίλησε σε διάφορα έτσι ε, κόλπα hip-hop, trip-hop και beat ε, θα λέγαμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, αφού ήδη ακούσαμε διάφορα σποτάκια, είδαμε, ακούσαμε και μάθαμε πολλά. Ε, για σήμερα 8 Ιουνίου του Σωτηρίου του 2024, η εκπομπή παρία ξεκίνησε, είναι γεγονός και θα πάμε στο πρώτο κομμάτι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο έχουμε διάφορα να συζητήσουμε, διάφορα να πούμε για πάμε It's like a jungle sometimes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 Of Mind blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto living second rate, and your eyes will sing a song of he hates the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, the pips and pushers, in the big money makers. driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpockets. Peddlers, even you say I'm cool, I'm no fool. But then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick up, kid. But look what you done did. Got sent up for an eight year bit. Now your manhood is true, cool, and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, Being used in the views to serve like hell to one day, you would found hung dead in the cell. But now your eyes sing the sad-sad song. of how you live so fast and died so. Young, so, don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> Επιστρέψαμε στο στούντιο του Radio Reboot Εκπομπιπαρίας έχει ξεκινήσει Στέλνουμε μηνύματα Δροσιστικές μουσικές Τώρα θα μου πείτε πως μπορεί να είναι μια μουσική δροσιστική Δεν ξέρω Εμάς ο Grand Master Flash Μας μεταδίδει αυτό το vibe Θα προσπαθήσουμε με αυτές τις μουσικές Να ταξιδέψουμε Όχι σε παραλίες ακριβώς Αλλά έτσι σε μονοπάτια έτσι φρέσκα Και με το μυαλό σας Εσείς θα βάλετε δροσιές Δεν ξέρω διάφορα ωραία πράγματα θα απαντηθούν σιγά σιγά όλα τα ζητήματα που έχουμε θέσει ήδη από την εικόνα της εκπομπής. Αν υπάρχει ζωή μετά την εργασία, θα είναι καιρό το ζήτημα, αλλά επειδή έχουμε και εκλογέ, έχουμε και διάφορα άλλα, έτσι θα πούμε δύο λόγια για το καθένα. Νομίζω αξίζει να πούμε έτσι, να έχουμε και εμείς μια θέση για όλα αυτό που γίνεται γύρω μα. Αυτά από εμά και θα συνεχίσουμε στο επόμενο κομμάτι για να μην σα πολύ κουράσουμε στην αρχή πάμε να μπούμε δηλαδή με το πρώτο δυνατό κομμάτι έτσι που έχει να πει πράγματα αν και το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε είχε διάφορα, διάφορα ερωτήματα πριν έλεγε για τους ανθρώπους που είναι άνεργοι ρωτούσε φιλοσοφικά ζητήματα ρητορικά τα οποία καλούμαστε συνέχεια να απαντήσουμε και θα συνεχίσουμε με το κομμάτι γενικότερα η μουσική σήμερα θα είναι περισσότερο 90s, βέβαια το προηγούμενο κομμάτι ήταν από την προηγούμενη δεκαετία. Αλλά ε, 90s ακούσματα γενικά, έτσι μαρτυράμε και την ηλικία μας Και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο το ζητάγαμε ως να να να να, να όταν ήμασταν πιτσιρίκια, το οποίο πάλι θα μας μεταφέρει σε μια παραλία με κρύο νεράκι, κάτω από δέντρα να κάνετε βουτίτσα και να ξαπλώνετε στη σκία. Νομίζω αυτό είναι το απόλυτο αυτή τη στιγμή που ζητάτε όλοι και να μην είστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο με ένα αρκουδίσιο να σας χτυπάει ε, όλη την ώρα. Συμφωνείτε ε, ο Ιτό? Βέβαια, ναι. Και κουνήστε και λίγο τα δαχτυλάκια σας χορευτικά. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε το «Να, να, να, να, να το πολύ γνωστό, πασίγνωστο και επιστρέφουμε. Changing. Here comes me at Stanford I'm the lyrical gangster Excuse me, Mr. Officer Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στο studio του Radio Reboot, εκπομπή Παρίας, ο αγαπητός Παρίας, δεν ξέρω κατά πόσο αγαπητός είναι, ίσως είναι αυτός ο περιθωριακός τύπος που δεν θέλετε να ασχολείστε, έτσι ένα ζήτημα που υπάρχει πάντα σε κάθε σχολείο, σε κάθε οικογένεια, παιδιά που προσπαθούν από το περιθώριο με κάποιο τρόπο ε, να φανούν, να δείξουν ότι υπάρχουν και ότι αξίζουν. Τα ίδια ονειρεύονται και τα παιδιά που ακούνε τραπ τώρα, μην τα κακοπέρνετε, Με τον ίδιο τρόπο ακούγαμε και εμείς περίεργες μουσικές οι οποίες ε, οθούσαν όπως λέγανε τότε, mana ρέιβερ, ναρκοκουλτούρες, κουλουπού. Άρα ήσυχα, ο κόσμος θέλει προσοχή, να τον ακούτε, να ακούτε τα παιδιά, θέλει αγάπη, θέλει φροντίδα, παντέν, προβέ και όλα αυτά σχετικά. Και τάλκ στα ποπουδάκια των Μωρών κουλουπού. Λοιπόν, και μια και είπαμε για ποπουδάκια, α πούμε για τι εκλογέ, ψηφοδέλτια Σταύρονα και όλη νύχτα Κάβλωνα, έλεγε ο Τζιμάρας, που μα λείπει τόσο πολύ. Και να σα πω και εγώ, αδέλφια, ότι ε, οι εκλογέ είναι κάτι πολύ έτσι δυνατό. Αξίζανε μια θεματική, δεν την καταφέραμε να την κάνουμε, δεν πειράζει, έχουμε χρόνο μπροστά μα. Οι εκλογέ είναι κάτι το οποίο έτσι λειτουργεί αυτή η δημοκρατία που λέτε όλοι, και ίσω διαφωνούν ε, αυτό είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή υπάρχουν αντιπρόσωποι Κάποιος εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας Και τα ερωτήματα που καλείστε να απαντήσετε είναι πολύ συγκεκριμένα Εκπροσωπεί κάποιος τα συμφέροντά πραγματικά Δεν ξέρω, πολύ έτσι οι ριζοσπάστες φίλοι και σύντροφοι Θα σκέφτονται ότι, «Ε, εντάξει, ε, η ανταρσία, η μέρα 25, το κουκουέ Και διάφορε έτσι φωνές ή η κοινοβουλευτικής ή εξωκοινοβουλευτικής αριστερά κουλουπού, ότι εκφράζουν τα συμφέροντά μας. Εγώ και, οκ, αφού σκεφτείτε όλα αυτό ποιος εκφράζει τα συμφέροντα, μπορεί και κανένας ακριβώς της τάξεις σας, οικονομικής πάντα, κοινωνικής. Απλά τα ερωτήματα συνεχίζουν να βγαίνουν στον αέρα και αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε εδώ και να ανοίξουμε είναι ότι όχι, εντάξει, Λένε δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι, είναι μόνο μια μπασταρδοκρατία. Εμείς λέμε είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, όταν ο άνθρωπος, ο ιδιώτης αυτός, ο ηλίθιος, που δεν ασχολείται πλέον με τα κοινά, έτσι, και επαφίεται και δίνει το, την προσωπική του έτσι, χώρο στα δρόμενα, να τα κάνει κάποιος άλλος, επαγγελματίας πολιτικός, έτσι, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη σχέση να είσαι επαγγελματίας πολιτικός, ε, πάει να πει ότι έχεις δώσει χώρο, χρόνο και έχεις δώσει και όλη την εξουσία και τη δύναμη, την εξουσία στις να πάρει κάποιος άλλος αποφάσεις για σένα. Ένας, όπως είπαμε, επαγγελματίας, ο οποίος μπορεί να κάνει business, δίλια και οτιδήποτε. Αυτό ισχύει βέβαια και για την εξωκοινοβουλευτική, την κοινοβουλευτική αριστερά η οποία και αυτή έτσι χρηματοδοτείται από τράπεζες, κράτος γενικότερα κουλουπού. Και τα πράγματα είναι ακόμα πιο ε, μαύρα και δύσκολα όταν καλούμαστε να ε, απαντήσουμε στο τι ποιο είναι το πρωταγμά και τι έχουμε να πούμε εμείς πάνω σε αυτά. Και το ερώτημα λοιπόν που θέλω να θέσω εν τέλει είναι στο μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν πάνε να ψηφίσουν που λένε ότι οκ, okay, καλά τα λες φίλε εμάς δεν μας εκφράζει εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι αντιξουαστής είμαι κομμουνιστής και δεν με εκφράζει κανένα από αυτά γιατί δεν είναι κανένα πραγματικό κομμουνιστής γιατί πάντα ψάχνουμε τα roots έτσι κάποιους να είναι full και αούα ε, να πούμε ότι σε αυτούς του ανθρώπους στήθηται το ζήτημα αυτοί ασχολούνται με τα κοινά όμω ή είναι απλά δεν ψηφίζω. Και είμαι σε ένα περιθώριο, έτσι, απολιτικ. Το απολιτικ αυτή τη στιγμή είναι μια θέση. Και είναι η θέση υπέρ του φιλελευθερισμού. Δηλαδή, δεν ασχολούμαι με τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα, είμαι αθώος. Ένοχος είσαι. Ένοχος είσαι, αδελφέ. Εάν δεν ψηφίζεις, δεν κάνεις τίποτα και ουσιαστικά δεν συμμετέχεις και κάπου, και θα το πω πιο ποιητικά, ή δεν σε λογικοποιείς με άλλου ανθρώπους τα ζητήματά σου, τις αρνήσεις σου και όλα αυτά, έτσι, τι δεν έχεις με κάποιους κοινά πράγματα, να αναζητάς ε, μαζί τους ε, τα όρια της ελευθερίας σου. Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να μην ψηφίζεις ή γενικότερα, εν τέλει, να ασκείς κριτική σε όλου του άλλους. Πότε ξεκινάμε με μια αυ αυτοκριτική, έτσι λέμε, και μετά συνεχίζουμε. Άρα, ψηφίζουμε, πάμε για μπάνιο. Τα μπάνια του λαού ήρθαν και ο κόσμος δεν θα ψηφίσει. Είναι έτοιμη η δικαιολογία από, το, από την κυβέρνηση. Είναι το 41% που πλασάρει συνεχώς η αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση. Εδώ μιλάμε για τρομερά πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους και για τα τρία κύρια κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή που έχουν το ίδιο, τα ίδια πράγματα να ψηφίσουν. Είναι νεοφιλελεύθερα και τα τρία. Έτσι συζητώντας πάντα για το Ορθόδοξο, το, Πασόκ, το καλό με τον Ανδρουλάκη τον κασελάκι με το, με το ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει αυτό το συνοθήλευμα και με τον Κασελάκη ως εκπρόσωπο μιας πεντικοστιανής αμερικανικής εκκλησίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι η μεγαλύτερη μπίζνα στην ελληνική κοινωνία ένας άνθρωπος με άπειρα κίνητα, με άπειρα λεφτά Όπω αυτοί και το συνάφη του, τα κόμματα του χρωστάνε κάποια εκατομμύρια και σύνολο δισεκατομμύρια στι τράπεζε, οι οποίε τράπεζε μαντέψτε από ποιου τα παίρνουν εν τέλει τα λεφτά, όταν υπάρχει μαύρη τρύπα, όλοι αυτοί χρωστάνε, αλλά το σπίτι του Α ή του Β, η κατοικία του, η πρώτη, η οποία ε, δεν κατάφερε να την αποπληρώσει, θα την πάρει. Υπάρχει κόσμος που πετιέται έξω από τα σπίτια τους και υπάρχει κόσμος, έτσι από τους επαγγελματίες πολιτικούς που λέγαμε πριν, που έχουν άπειρα σπίτια και άπειρη εξουσία να μην μπορείς να τους ακουμπήσεις. Λοιπόν, το χρήμα στο λαιμό σα, οι ψήφοι ε, στην κολότσε πίσω καλό σταύρωμα, λοιπόν ε, την Κυριακή και ελπίζουμε τα ερωτήματα όπως Ποιο ε, πιστεύετε ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κοινωνία, όπως και... Ε, αν ασχολούμαστε γενικά με τα κοινά, με το τι γίνεται στη γειτονιά μας, με, με τους αδυνάτους, με τους από τα κάτω, αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να θέτουμε συνέχεια στον εαυτό μας και όλα τα υπόλοιπα για τα μπάνια του λαού και αυτά είναι μια απλή δικαιολογία. Λοιπόν, πολλά είπαμε, πάμε να ακούσουμε πρώτη όχι τους ηλεκτρονικούς, τους ε, χιπχοπάδες και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Αχ, όλοι οι Bullet, nigga. Hey yo, I break bread, ribs, hundred dollar bills, pill on the and another four wheels, write a book full of medicine and generate mills. Tore the album only for more sales. We used to catch those on the block with crabs. Now it's paid shows. Promoters post up bills only if the math is real If we can't match numbers, then you can't have, have a head nigga in charge of shit Live nigga rhymes all this Falling, P-dub signs regardless, remorseless, haunt niggas like poltergeists, My vice for a get like that, Just thing twice before you move on it, put jewels on it who want it, loose niggas make the news when we start forming, snatch strikes off a nigga's uniform, often don't it bad, they're Delph? you're way out to jurisdiction, why niggas bullshit on the grill, I don't Fuck around, Dunny. It's most real. I keep it though, nigga. Yo, let me back up for him. Let me back up. Why niggas bullshit on the grill? I don't fuck around, Dunny. The most real. I gave birth to your whole style, and fail. I do it, fail. To hold my dick in public. I blow up. Duplicate rap, clone up. It's me and you do it. Live on stage for Dolo. I smack niggas like you. Smash niggas by the tools. Grab niggas by the throat. So I'm cool. mom cocky. Crazy ill. Mad rowdy. Did a buck off of my shit and rap to Audi. Sentimental, I snap quick. Very touchy. And yo, my attitude is all fucked up and real shitty. I rap. Like no one out there can fuck with me. You feel different, nigga. See me, I throw a TV at you, crazy bitches. Say, B, you crazy. A pain in the ass now, nah, but fuck you, blame me. I'm no shorty, nigga. I stop your glory. I'm a thorough street, nigga. For real, you just applaud me. Avoid P, man. Take your baby mom's advice. I'm nothing sweet here with the guns. You pay the price when you see me in the street, soldier. Salute me, you just a groupie. Oh, you gangster, you shoot me. Who gives a fuck, really? I miss my nigga twin. Kill me so I can. The rest of my force up in the heavens. You rap niggas make me laugh, got crazy ass, and I don't give a fuck what you sold. That shit is trash, bangness, cause I guarantee that you bought it. Heavy airplay all day with no glory. I keep it girl nigga. Πάντως. Και να ζητήσω πάλι ένα συγγνώμη γιατί δεν σας είπα πως θα πάει σήμερα η μουσική Γράψαμε χαοτικές μίξεις αλλά δεν σας είπαμε θα ξεκινήσουμε με χιπ-χοπια, μπίτια, που Θα συνεχίσουμε λίγο με πανκροκάκια και κυθαρίτσε και τέτοια Και μετά πάμε σε λίγο πιο ηλεκτρονικά Πάντα όταν κάνω χαοτικές μίξεις αυτό στο τέλος ε, γίνεται ε, και μη συνεχίζουμε πάντα εδώ Στο Red Reboot Είπαμε κάποια πραγματάκια για τις ε, εκλογές Και για τον Τζιμπανούση Και για τα διλήμματα ε, Και είχαμε κι άλλα να συζητήσουμε Μα τα ξεχνάω ε, Τι άλλο είχαμε ε, Η επικαιρότητα τρέχει Πραγματικά τρέχει Γίνονται ομορφιές παντού Εντάξει, Δεν θα συζητήσουμε ούτε για τα αθλητικά που περιμένει ο κόσμος ε, Δεν θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες Και για όλο αυτό το, το πως προωθούνται τα παιδιά Και πως μπαίνουν σε μια διαδικασία τέτοια αγχωτική Να επιλέξουν για το μέλλον του πριν καν Έτσι τουλάχιστον εδώ στη δικιά μας κοινωνία Να είναι υπεύθυνα έστω και για τα ρούχα τους στο σπίτι Αλλά το παιδί θα πάρει την απόφαση Πολλές φορές δεν την παίρνει το παιδί για το τι θα κάνει, τι θα σπουδάσει, τι θα ακολουθεί την υπόλοιπη τη ζωή. Και σκέψτε να είσαι ένα παιδί που να έχει και μια άλφα αντίληψη και να βλέπει ότι τα όρια, ε, το όριο τη συνταξιοδότηση συνεχώ μεγαλώνει. Και όταν του λες ότι είσαι 18 και άμα πιάσει του χρόνου δουλειά θα δουλεύει μέχρι τα 68 π.χ. ή ό,τι. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα το πάρει το παιδί, και προφανώ αν το ρίξει και λίγο στο τραπ ή στο τραμπέτικο, δεν ξέρω πώ τη βρίσκουμε τώρα η στο τραμπετικο δεν ξερω πω τη βρισκουμε τωρα η ε, αλλά κάπως έτσι, άρα πάντα να είστε όπως είπαμε gentle with ε, the... τα παιδιά που περνάνε τώρα την εφηβεία είναι λίγο πιο μετά γιατί είναι περίεργες ε, περίοδοι αυτές διότι εμείς όταν ήμασταν ήμεθα μικρότεροι που το Πασόκ έτσι, κερνούσε ε, γενικότερα λεφτά υπήρχαν όνειρα, υπήρχαν σχέδια, θα έχω κότερα αλικόπτερα, τότε ήταν πραγματικά αυτά τα όνειρα, τότε ναι τώρα δεν υπάρχουν αυτά τώρα τα και σου λέω ότι ναι θα έχω κότερα αλικόπτερα ή θα μετράω γενικότερα ε, εάν σπρώξω ναρκωτικά Αν κάνω λυστήρε, αλλιώ. Αυτή είναι η φάση άρα γενικά ξαναλέω ότι εντάξει δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το τραπ και... δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά... Να είμαστε λίγο με τα παιδιά που είναι πολύ πιεσμένα, με τις Πανελλήνιες και με όλη αυτή την κατασκευή και με το σύστημα διδασκαλίας και την απορρόφηση από τα επαγγέλματα. Να είμαστε λίγο cool αγαπητοί γονεί, γιατί ξέρω ότι ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδιά και έχουν φέρει στον κόσμο άλλα παιδιά. Δηλαδή καλά καλά δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό του και γίνανε υπεύθυνοι για άλλε ψυχές, άρα ε, συγκρατημένοι να είστε αδέλφια. Πάμε να ακούσουμε τώρα το, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι το οποίο μόλις τώρα το είδα ότι είναι αγαπημένο μου Βλέπουμε <laughs> ότι είχα κανένα χωρατό ε, Μισό λεπτάκι να το βρούμε ε, Πάντως πολύ ωραία Από τον Ιούνιο η φάση είναι Άφρικα Και γενικότερα από ό,τι διαβάζω και ενημερώνομαι Χωρίς να πιστεύω 100% αυτά που λένε ότι το τουλάχιστον 1,5 βαθμό Κελσίου κάθε χρόνο θα ανεβαίνει, αυτό σημαίνει ότι σε 10 χρόνια, π.χ., όταν λέμε καλοκαίρι, θα εννοούμε για 50 βαθμούς, θα εννοούμε για 55 βαθμούς, θα εννοούμε για πράγματα τα οποία θα είναι εξωφρενικά. Και, σύν τη άλλη θα έχουμε μια νοδική πορεία συνεχόμενα στην κιλοβατώρα, έτσι, γιατί δεν φυσάει, όπως είπε ο Αυτιάς, όπως λένε οι άνθρωποι της Νουδού, λένε, παιδιά, δεν φύσηξε. Τι να κάνουμε, Το κουτορνίθια, το πρωθυπουργός, δηλαδή μας κοροϊδεύουν στα μούτρα κανονικά και εμείς αντί όταν βλέπουμε το κομβόι, όταν βλέπουμε αυτούς τους τύπους που έχουν 52 πτυχία και δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα, δεν έχουν δουλέψει. Αντί να τους παίρνει ο κόσμος με τις πέτρες, σκέφτονται με τους πούνε για μπάχαλους και αυτά. Αυτή είναι η κατάντια. Κανονικά οι τύποι έπρεπε να τρώνε χλέπες και να φοράνε αδιάβροχα χειμώνα καλοκαίρι. Και πέτρες και κλωτσίδια. Αυτό, θα Αυτό είναι δικαιοσύνη, αδέλφια. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Καλά, α φάνε καμιά ψήφο τώρα και τα λέμε για τώρα, τις πέτρες Ναι, τώρα θα φάνε ψήφο, θα στείλουν σφραγισμένα, θα ψηφίσουν και νεκροί, θα ψηφίσουν ψηφίσουνε άνθρωποι που ζουν στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε άλλε κοινωνίε, με άλλου μισθού, με άλλα ενίκια Αλλά αυτοί έχουν άποψη για το Ελλάδα και θα ψηφίσουν αυτοί. Και εμεί θα συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε λέει, Αυτή τη Κατήλα μέχρι πότε. Ω πότε, αδέλφια. Λοιπόν. Το επόμενο κομματάκι ακόμα δεν το βρήκαμε, θα το βρούμε τώρα, το βρήκαμε. Ορίστε. Α, δεν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Ε, αυτό, πάντως το ότι δεν φύσηξε και δεν πήγαν καλά ανημογεννήτρες και δεν πήγαν όλα αυτά, νομίζω ότι είναι η κατάντια μας. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε τη, τα ακριβότερα, το ακριβότερο ρεύμα, το ακριβότερο ενίκιο και προϊόντα ε, σε σχέση με το μισθό, και έχουμε την μεγαλύτερα πτωτική οικονομία και σε λίγα χρόνια ουσιαστικά η Βουλγαρία θα βρεθεί και αυτή από πάνω μας. Ε, τουλάχιστον η πρωτιά είναι και από τα κάτω ρε παιδί μου. Όταν είσαι τελευταίο σε κάτι λες okay, εντάξει οκ δεν συναγωνίζομαι εγώ και αυτό θα είναι ε, η φάση. Ως πότε, δεν ξέρω, ως επόμενε εκλογέ παραεπόμενε. Και όποιο πιστεύει ότι με τις εκλογέ αλλάζουν τα πράγματα, έτσι γιατί περιμένω τεράστια αναλύσει από του φίλου μα του Μαρξιστέ, παρακαλώ να στείλουν στα σχόλια. Μπορείτε να μπείτε στο radiorybuilt.gr στο chat και να μου στείλουν ρεπαρία. Τι λες, άμα βγει στο, στη Βουλή το μέρα 25 και η ζωή, η ζωή τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αριστερά είναι, ε, και όλα αυτά θα, θα είναι επαναστατικό. Η ανταρσία στη Βουλή με ένα άτομο, ωραία τι θα τους κάνουμε, μπλόκο στην εξουσία θα τους κάνουμε. Οκ, okay, εξηγήστε μου αδέλφια και εγώ πραγματικά θα το αποδελτιώσω και θα το πω και στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το στρατό των Φαραώ ε, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. brain is a locked box of treasure We opposite, your pain is my pleasure Smacking your protector, chilling my sector Mind of Malcolm, on its way back from Mecca Burn sets up. step up, head of gut Niggas stretched on they backs with they arms and legs up With X's over your eyes, falling into dark in the skies Talking and cries, talk tracing over your sides Facing the wise, I take stride, the tides rise The put aside, the time dies At our mind, we deserve praise ya I invade ya, hauntless like the blue blazer Introduce ya, yeah. into hell we recruit ya The vats I collect on deck for Lucifer Blood papers, I don't grade em, I just make em Proofs we don't make em, we just date em I make it happen with the soul and face And that's what what on way you sure fuck I make it happen with the soul and face And that's what what Yeah, yeah, way I'm Jesus, my right hand writes diseases My left hand will strike and fight your weakness I'm covered in blood wherever the beast is I'm covered in blood wherever police is I'm covered in blood wherever your niece is I'm covered in mud from burying heaters Fifty Paz, fuck whoever Vinny Paz pleases Hit you in the chest and you don't even know what breathes We demons, with bloodlust for heaters Going through a storm in the sea, we're Galileans and whole regions, we rockin' it wild And that's why every fuckin' time we droppin' it south And that's why every fuckin' time we droppin' it shouts And that's why every fuckin' time I'm poppin' you down Mock you in hell Motherfuckers can't stop us, you more overhyped and it'll go to the time. I make you happy with the souls and fleet, and that's for word on waking down stream finish with this fucking I make you happy with the soul and fleet, and that's what word on two sessions. I make you happy with the souls and fleet, and that's for word on waking down stream finish with this fucking I make you happy with the soul and fleet, and that's for the flash. <laughs> I'm cracking open doors, leave a broken bones over with the vocal tone, bath holding my loan, I'm detaching my own. Tet your like back like a death road clone and take my throne now well known. see my silly well shown. I'll get me in epidemic, see yeah, I'm full blown to in fact, in that you're looking at the face of murder. Eraser words are like you're looking like you're making burger. Then they're a murder. I'll break you like a naked break of dirt. Pussy, I'm like a Willie Mays rookie, but you're a 93, Jody Reed. The motherfuckers fighting over weed. But why you're unable? Why you're unstable? Why you got dropped from your own indie label? Why you can't sell you at the point your skinny table You're barely even eating at your own dinner table. I'll make it happen with the soul. Ρandy Reboot, έτσι να κάνουμε και μια διαφήμιση. Ηλίθεια που κάνω διάφορα ραδιόφωνα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και τη φωνή έτσι που έχουν όλοι οι γαμάτι σήμερα στο ψυρί, Πέστ, πέστ, πέστ. Και τέτοια. Λοιπόν, τα event του Ρandy Reboot φυσικά τα μαθαίνετε από το site και από τα social media του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σα. Ε, αγαπητέ ραδιοκατάθλιψη Ξέρεις ότι και για μας Είσαι η καλύτερη παρέα στα μηνύματα τουλάχιστον Όταν, είσαι, όταν τα λέμε Ιντερνετικά ε, όπως είπα δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα από την αθλητική ότι γίνεται με το προπονητικό έτσι, του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο αλλά εδώ είχαμε κάποιες πληροφορίες ε, ότι ο Τράκης ε, θέλει να πάρει την ομάδα από το μπάσκετ από το πρωτάθλημα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, δεν δέχεται να χάνει προφανώς και επειδή μάθαμε και κάποιες ντζούσι λεπτομέρειες από τα τελευταία σκηνικά της ζωή του έτσι, από την περασμένη περίοδο τη μεταγραφική αυτή, το, αυτό το τεράστιο μπαμ που ξόδεψε λεφτά για να φέρει ε, σλούκα, ναν, κουλουπού και έτσι που ήταν μέσα στο, στο, στο, στο Πάμπλεο Σκομπάρ την έπαυλη, όπως λέει ο Τράκης και άκουγε τα side progressive του μέσα και ήταν τάταρα τάταρα τάτ και σκάνε μέσα και του λένε έλα εδώ, έχουμε", υπάρχει ο ναν που δεν τον πήρε ολυμπιακός, υπάρχει ο σλούκας από τον Ολυμπιακό έτσι να τους ντυσάρουμε φουλ και ο Τράκης τους έλεγε... Ο oh, μισό-μισό-μισό μπα, μπαίνει και μπαίνει το κομμάτι. Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι ασχολείστε με έναν τύπο ο οποίο εντάξει, δεν μα απασχολεί η χρήση ουσιών που κάνει, αλλά γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αφεντικό και έχουμε μάθει αυτού του ανθρώπου, επειδή προσφέρουν κάποια χαρά έτσι, αθλητικά, να του προσκυνέα ο κόσμο και να λέει: Ω μάγκα, μάγκα, έδωσε λεφτά στην ομάδα. Μαντέψτε, ποια είναι αυτά τα λεφτά, αδέλφια. Είναι πραγματικά ο σα είναι λεφτά τα οποία έτσι δεν φορολογούνται οι πολύ πλούσιοι, έτσι να τα πούμε πολύ λαϊκά και εμείς οι πτωχοί, τουλάχιστον προσπαθούμε όχι το πνεύματι, τα παίρνουν από τον υδρότα μα. Τα πλούτη του στο αίμα μας ήταν το σύνθημα που μα έφερε στην εκπομπή παρία και με αυτό θα πορευτούμε. Αγαπητέ ραδιοκατάθλιψη, ελπίζουμε εκεί στο τροπικό νησί που είσαι και σε αυτό το στην καταπληκτική κομμόπολη που ζεις τα τελευταία χρόνια ελπίζουμε να μας καλέσεις και να έρθουμε εκεί να κάνουμε ένα πάρτι ω Ready Reboot, να παίξει και μουσική ο Παρίας λέγοντας να το ευχαριστηθεί στα κύματα του Αιγαίου και να βάλουμε του Αιγαίου τα blues και όλα αυτά, μικρή μου μέλισσα έτσι να ζουν λίγο και τώρα θα περάσουμε και στο κύριο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει στην, επόμενη, στην υπόλοιπη εκπομπή τουλάχιστον για δύο διαλυματάκια είναι αυτό που αναφέρει η σημερινή εικόνα της εκπομπής το οποίο είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα και το οποίο ε, μας απασχολεί γενικά, το οποίο λέει «Do you believe in life after work» και τι σημαίνει αυτό αδελφιά. Ε, πιστεύετε ότι υπάρχει ζωή γιατί πάντα εδώ και κάποιες ε, δύο χιλιετίες το ερώτημα το οποίο τίθεται στον κόσμο και ο κόσμος πηγαίνει πιο κοντά στη θρησκεία γενικότερα για να βρει κάποιες απαντήσεις έτσι που δεν απατούνται ε, εδώ στο τώρα ή ορθολογικά ε, πάει σε κάτι λίγο πιο μεταφυσικό έτσι λίγο κάτι έξω από την αντίληψη του ανθρώπου και πάντα ήταν αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο και για εμάς εδώ τους κολλασμένους των Μητροπόλεων εμείς που ζούμε και είμαστε ντελιβεράδες αν γεννηθεί στο περιστέρι είσαι ηλεκτρολόγο, όπως ελέγει ο Κούλης. Ε, ο καθένα ό,τι μπορεί κάνει σε αυτή την κοινωνία για να ζήσει. Ε, και το ερώτημα είναι το πολύ απλό. Εάν υπάρχει ζωή μετά τη δουλειά. Και αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο ή να βάζει κάποιου προβληματισμούς. αλλά πιστεύουμε δεν είναι τόσο αστείο, διότι ε, για όλου αυτού του ανθρώπου, γιατί πριν, κράξαμε με έναν έτσι τρόπο τον κόσμο που δεν ασχολείται με τα κοινά, έτσι, στην αρχαία. Ελλάδα χωρίς να πούμε ότι έχουμε Κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια Και κάποια σύνδεση με αυτού. Ε, μόνο χωροταξική έχουμε ε, ο, ο, ο ηλίθιος Ο ιδιώτης ήταν αυτό που ασχολούνταν με τα κοινά Και ήταν κάπως ε, έξω από εδώ, Γιατί ήταν κακό Το να μην ασχολείσαι με αυτά που γίνονται Στη γειτονιά σου, στο δρόμο σου ε, Πράγματα που σε απασχολούν Εσένα ε, Το ζήτημα τώρα είναι Τι κάνουμε ε, μετά τη δουλειά Έχουμε δυνάμεις να κάνουμε κάτι άλλο, ζούμε μόνο για να δουλεύουμε, τα τρίπτυχα ε, γενιές ε, καταναλώνεις, πεθαίνει, ή δουλεύεις, καταναλώνεις και μετά πεθάνεις; ισχύουν, τι το παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Ε, και αυτά τα ερωτήματα ουσιαστικά βγαίνουν στην καθημερινότητά μας όταν δουλεύεις το λιγότερο θα πω εγώ πενθήμερο οχτάωρο γιατί με τη θεάριστη κυβέρνηση που έχουμε η οποία απελευθερώνει στου εργοδότε να μπορούν ε, άνετα να πούνε για εξαήμερο και για εφταήμερο με λιγότερες ώρες ε, με διάφορε δικαιολογίες όπως η ελαστικότητα και ο κόσμος όποτε θέλει όχι, ο κόσμος δεν θα ψωνίζει την Κυριακή την Κυριακή θα είναι κλειστά ο κόσμος, οι εργάτες θα πρέπει να ξεκουράζονται δεν θα βάζει θηλιά στο λαιμό για να δουλεύουμε λέει ο άλλος ναι εγώ δουλεύω ε, κάνω τρεις δουλειές και πάλι δεν μου φτάνουν τα λεφτά για το ενίκιο ναι σε καταλαβαίνουμε ποια είναι όμως η απάντηση σε αυτό μήπως πρέπει κάπως να αργανωθεί όλο αυτός ο κόσμος να ζητήσει τη ζωή του πίσω γιατί για τη ζωή μας μιλάμε και η ζωή μια φορά μας έρχεται όπως λέει και ο αγαπητός ε, Μία φορά. Δεν έχει δεύτερη αδέλφια. Άρα πώ περνάμε. Περιμένουμε την κάθε μέρα να περάσει με κούραση ώστε τι. Να έρθει ένα Σαββατοκύριακο να προλάβουμε να κάνουμε τι. Έγινε όπω λέει ο Μίσιο, έτσι ένα απέραντο νεκροταφείο. Όλε αυτέ τι στιγμέ περιμένουμε να τελειώσει και αυτή η ημέρα κουραστική. Και αύριο αυτή η ημέρα κου, ε, κουραστική. Και ταξιδεύουμε αδέλφια προ το θάνατο. Δεν πρέπει. Την κάθε μέρα μα έπρεπε να την κλέμε Όταν πέφτει ο ήλιο στο δίληνο. Έπρεπε να την κλαίμε. Γιατί ήταν μία μοναδική η οποία πέρασε. Πα Ήταν Αυτή... μία ηθικοδιδακτική ναι, εκπομπή ναι. για σήμερα. Ναι. Ε, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα. Ναι, κάπως έτσι. Μάνω σα, Μανουσάκη, σε η σειρά τρομέρη με την Ερατό. Ήταν πολύ προχώ. Το wow κίνημα τώρα με το. με το, το λένε, με την Ερατό θα ήτανε χαμός. Ένας άσπρος ξανθός, ήταν χαμό. Ένα άσπρο, ξανθός, και μπάτσος, δεν θυμάμαι τι ήταν. Με, προνομιούχος. Ναι, με μια Ρωμά γυναίκα, θα πουλα για αυτήν την περίοδο, αλλά πουλάει ο μαέστρος. Okay. Που Το έχει... θέμα είναι ότι όσο δουλεύουμε για να επιβιώνουμε, δεν υπάρχει χώρος ούτε να σκεφτείς τι θέλεις να κάνεις, πώς θες να προχωρήσεις, γιατί θέλεις να παλέψεις. Και όσο συμβαίνει αυτό, τόσο μας παίρνει μπάλα προς τα κάτω. Ε, αυτό όμω είναι άμε, άρρηκτα συνδεμένο με την ψυχική για του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος αν δεν έχει ενδιαφέροντα, δεν εκφράζεται ελεύθερα, όλα αυτά τον καταπιέζουν. Σε καταπιέζει δουλειά, σε καταπιέζει το σύστημα, σε καταπιέζει το ένα και το άλλο και μετά σκάς. Και ε, τώρα... Αυτός είναι ο απότερος ε, σκοπός όμως. Ε, στο μυαλό είναι ο στόχος, εκεί κατευθύνεται η κατάσταση, έτσι κι αλλιώ. Ε, Όσο μιλάγαμε εμείς σε κάποτε για μισθωτή σκλαβιά... τώρα μιλάμε για σκέτη σκλαβιά... γιατί ούτε ο μισθός είναι αρκετός... για να μπορέσει να σε κρατήσει σε μία τέτοια συνθήκη. Απλά υπάρχει μία ε, αποβλάκωση, ας πούμε... από την κούραση, από την ψυχική κούραση... Ε, και γενικότερα από όλα τα, τα κακά που συμβαίνουν γύρω μας. Ε, ισχύει, αγαπητέ ο Ιτό. Και το κρατάμε αυτό για να συνεχίσουμε και μετά την κουβέντα. Με συγχωρείτε, πάμε να ακούσουμε λίγο το λιβοσκόπουλο για να μας φτιάξει τη διάθεση. Έτσι, Άντε, τώρα σωστά. παίζουμε όλη την ώρα τα Ένα... ξενικά και αυτά τα νταπαντούπα και τα θυμάστε πώ ήταν... τα σάλτσα... <laughs> η, η κασέτα παλιά ήταν απλή. μία πλευρά έγραφε ελληνικά, στην άλλη ξένα. Τέλος, αυτό ήταν. Πάμε ακούσουμε λίγα ελληνικά τώρα... Προφανώ κάνουμε Χαβαλέ, πάμε να ακούσουμε ένα λουπάρισμα του το λυμβοσκόπουλου ε, από πάλι Geta Mind Tricks και επιστρέφουμε. One does what God. Does. If he wanted, and desired enough times, he believes he become one who is wanted and desired and accepted. Because God has power, and if one does what God does enough times, one will become as God. Has. Έχουμε θέσει διάφορα ζητήματα, σκληρά για κάποιου, ε, αλλά γι' αυτό είμαστε. Δεν είμαστε μόνο για να περνάμε καλά. Είμαστε για να σκεφτόμαστε και λίγο τι κάνουμε, που είμαστε, που ζούμε, ε, πώς το διαχειριζόμαστε αυτό. Και πολλέ φορές χρειάζεται πολύ ε, θάρρο και να έχει κάπω ε, στήριξη ε, για να προχωρήσουμε. Ο κόσμος περνάει δύσκολα, οι σε ασθένειε άνθουν συνεχώς, όπως και τα αυτοάνωσα. Αυτό είναι απόρρια προφανώς του άγχους και του στρες που βιώνει ο κόσμος. Πολλές φορές το βιώνει και χωρίς να το αντιλαμβάνεται απολύτως, γιατί αυτός ο φρενήρης ρυθμός, αυτό το σοκ που ζούμε, ε, τα κρατάει όλα αυτά συμπιεσμένα μέσα. Και ήρθε η στιγμή κάποια στιγμή να σκάσει. Αδέλφια, σα προσκαλούμε να σκάσει αυτό που μέσα σας λίγο, να βγει. Γιατί αλλιώς θα σκάσετε εσείς, θα φουσκώσετε και θα ήταν κακό. Λοιπόν, ε, συνεχίζοντας να πούμε ακόμα δύο λόγια για το προηγούμενο θεματάκι, αν υπάρχει η ζωή μετά τη δουλειά, για όσους μπορούν μπορείτε να μας στείλετε να μας πείτε πώς βρίσκεται χρόνο, έτσι, πώς λένε πολλοί ότι έχω πρόγραμμα, προλαβαίνω τουλάχιστον ξέρεις, να δουλέψω, να αθληθώ και αυτό μου φτάνει. Ε, πέρα από τις όλες τις κοινωνικές συνθήκες αν θα πρέπει να φροντίζω κάποιον από τους κοντινούς μου από τους φίλους, οικογένεια, συντρόφους, συντρόφισσες, κουλουπού ε, και κατά πόσο αυτό είναι εύκολο έτσι πάντα Πάντως μιλώντας ε, και πριν ε, ε, για τα ενδιαφέροντα και πόσο συνδεδεμένα στενά ας πούμε, είναι με την ψυχική μας υγεία κτλ ε, προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο πιστεύω ότι βασανίζει και αρκετό κόσμο ε, και είναι το δουλεύω σε κάτι το οποίο ε, μου αρέσει να ασχολούμαι κάνω ας πούμε, ε, τα ενδιαφέροντά μου ε, τρόπο, ε, με τρόπο ώστε να βγάζω λεφτά ή απλά δουλεύω για να επιβιώνω και ταυτόχρονα ασχολούμαι με κάτι που με ενδιαφέρει, με αντιπροσωπεύει κτλ. Ε, νομίζω ότι είναι ένα αιώνιο ερώτημα. Ε, σε κάποιους ανθρώπους ε, μπορεί να ταιριάζει το πρώτο, δηλαδή να κάνουν το, τα ενδιαφέροντά τους επάγγελμα, σε άλλους ε, το δεύτερο. Ε, δυστυχώς, έτσι, όπως είναι όμως δο, δομημένη πούμε, έτσι, αυτή η καταπληκτική κοινωνία που ζούμε, ε, νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεις τη χρυσή τομή ε, Και ταλαντεύεσαι πάντα στο, στο πώς θα επιβιώσεις Εν τέλει ε, Γι' αυτό λέγανε τα παλιά πανκ κομμάτια Ζωή, όχι επιβίωση Εμείς θέλουμε να ζήσουμε ε, Και όχι απλά να τρέχουμε για να επιβιώσουμε Κάτι το οποίο γίνεται Λοιπόν, τώρα τι να πούμε Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ανοίγουν πάντα σε αυτές τι ερωτήσεις τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και να πούμε ότι για αυτούς που ψάχνουν μαγικές λύσεις να τους πούμε ότι δεν σε κάποιο παραμύθι με τον Αλαντίν και τον Τζίνι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πάντα θα χάνεις κάτι, πάντα θα υπάρχει ένα τίμημα με τον προσωπικό σου χρόνο απλά πολλές φορέ η ζωή ε, ζει και αναπνέει στη σύγκρουση και όταν λέμε σύγκρουση, φαντάζεστε σύγκρουση με τη μία μολοτοφίδια κι αυτά Η σύγκρουση στην καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ σημαντική Από το χώρο εργασίας μας, όταν συμβαίνει κάτι άσχημο Όταν κάποιος ε, δεν μπορεί να δεν παίρνει αυτά που πρέπει ή ε, τον εκμεταλλεύονται Από τις ε, σχέσεις ε, μέσα στο περιβάλλον μας, το φιλικό, το οικογενειακό Πάντα θα πρέπει να είμαστε εκεί να υποστηρίζουμε τους αδυνάτους, αυτή που είναι η τελευταία τροχή στην άμαξα, αυτή την πολυτελέστατη άμαξα, που μπροστά είναι οι διάφοροι εφοπλιστές, οι οποίοι τους αντιμετωπίζουμε και ως ε, τους μεγάλους ευεργέτες, ρε παιδί μου, έτσι. Ε, και πίσω είναι οι τελευταίοι και εμείς είμαστε στα τελευταία βαγόνια, έτσι. Και μια που λέω και βαγόνια βλέπετε ότι έχουν συμβεί τόσο άσχημα πράγματα όλη αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, που δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια χαρά εποχή για τους εξουσιαστές, διότι βρισκόμαστε σε μια συνεχόμενη κατάσταση που λες ότι πάλι καλά που ζούμε και παίρνουμε και ένα μισθούλι να κάνουμε του Μπεκίν να πάμε και να λέμε και πάλι ευχαριστώ όλες αυτές τις αχλαμάρες που τις μεταλαμπάδευσε οι άνθρωποι που είχαν να ζήσουν όπως η Εκκλησία π.χ. και όταν λέω Εκκλησία μιλάω για ένα γενικό θεσμό και όχι για ανθρώπους γιατί μπορεί να σκέφτονται όχι αυτός ο ιερέας ή αυτός ο παπάς είναι καλός. Ναι εντάξει μιλάμε πάντα γενικά και λέμε ότι η Εκκλησία έπαιξε ένα ρόλο ε, από τότε που υπήρχε ενώ ότι. Ζούσανε μια χαρά οι άνθρωποι, έτσι. Και ε, αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο η Εκκλησία, αλλά αυτοί μεταλαβαδεύουν το να είσαι ταπεινός, το να σκύβει το κεφαλάκι στον ανώτερο, να τρως και τη φάπα σου και να λες πάλι καλά. Όχι, να μην λε. πάλι καλά. Όσο συγκρούεσαι απ' έξω σου, δεν συγκρούεσαι από μέσα σου. Για όσους έχουν συνείδηση φυσικά πάντα μιλώντας. Εντάξει, ναι. Και αυτό πάλι στο μικροσκόπιο θα πάει. Αν έχει κάποιο συνείδηση ή όχι, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον ε, να παίρνουμε μια ανάσα, αδέλφια. Για μια ανάσα ζούμε. Μια ανάσα ζωή. Στιγμές ζωής, κοκακόλα που λέει και η διαφήμιση. Έτσι. Για να είναι τόσο πετυχημένη, κάτι ξέρει. ζηρο πάντα στη <laughs> Μηδένισμό. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε και άλλο ένα hip-hop. Που θα είναι και το τελευταίο για σήμερα. Και μετά θα μπούμε σε πιο... Ε, σε μονοπάτια με κιθάρες, τράμ και όλα αυτά τα κλαπατσίμπαν <Τι> Δεν είπα κάτι για αυτό το κομμάτι θα το βάλουμε τώρα θα, μοι... θα μοιράσει πόνο η Saipers μαζί με κάποιον άλλο τύπο, θα έχει πολλά πράγματα για πάμε Along the dark roads ahead of me, I'm pickin' to threaten me, but I kept movin' steadily. Enemies want to the face-off, drink the sweetest breath me, but I ain't throwin' up. I grip my cig, burnin' readily. I'm a child of the wild west, keepin' you guessing constantly. Fusion is luminous, and you don't know how to respond to me. It's simple, keep your mouth shut, I don't give what you want from me. Pump up the volume so your eardrums are rattlin'. Murder them, right? Murder them in the competition. I'm again. Word. You're mindless and mindless, but Johnna who was mindless? Let's see plays out in a month. no lost goes on timeless. You're only declineless, aggravated, shineless. I've designed this with the law. Who needs to find this? And maybe you need someone to lead you. Stop acting like an enemy. I'm tired of force. Eating you, you can't keep running from the destiny. It's meeting you. It's your own soul, your own ghost that keeps beating you. Murder them, mate, murder them. Because I never heard of them eye. Murder them might murder them. If they come running up and make them hurt again, murder them might, murder them. Because I never heard of them might. Murder, them might, murder them. If they come running up, I make them hurt again. Word Come fuck the ball, you so it's From surrounding. This is just the warning For performed. Front into the battle is unsensible. Your tracks are facing the methodical, steering your rhyme to the six feet, every in gold hostile the situation, and it's possible your ear from the drums bust, bust, bust from penetration of the different clothes, silly for homes are speechless. Murder, damn Το κενό ε, Επιστρέψαμε στο του reboot ε, Ακούτε την εκπομπή Παρίας Σοντανά σήμερα 8 του Ιούνιου Του σωτηρίου λέμε 2024 ε, Η εκπομπή Συνεχίζεται Και τώρα είπαμε θα περάσουμε σε άλλο μουσικό μονοπάτι Αφού συζητήσαμε διάφορα πράγματα Και θάματα Για, το, για τις εκλογές Για το αν υπάρχει ζωή μετά τη δουλειά ή εάν πλέον η ζωή μας έχει γίνει μία παρένθεση στη δουλειά γιατί ανάλογα και με τη δουλειά που κάνεις το τι ενέργεια θα έχεις μετά να κάνεις πράγματα να εκφραστείς, να ζήσεις είναι ένα ερώτημα έτσι και εντάξει υπάρχει κόσμος που επιλέγει να μεταναστεύσει αλλά γενικότερα ο καπιταλισμός αδελφέ θα σε ακολουθά παντού έτσι και για άλλα που ψάχνουν τα πιασιάρικα, πηγαίνετε σε αυτή τη χώρα, δίνουν τόσο μισθό, πήγαινε από εδώ. Ε, χάνουμε λίγο το νόημα, έτσι. Η τάδε παραλία, ο τάδε κομήτης θα περάσει τότε, όλα αυτές η, η μπουρδολογία. Οι άξιες πληροφορίες ε, που έλεγε και ο Χάξλεϊ θα γεμίσουνε φουλ και δεν θα λαμβάνουμε αυτέ που θα αξίζουν καθόλου γιατί θα είναι χαμένε μέσα σε έναν οχετό από μπουρδες. Γενικότερα μπουρδες ε, ακούμε και ε, πάμε σε κάτι που καταδεικνύει απόλυτα την ισορροπία και, της, ε, και, της, και την ισχύ που επικρατεί σε αυτήν την κοινωνία. Ε, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι τι τελευταίε δύο μέρε, νομίζω, με, την, με μια τραγουδίστρια ελαφρολαϊκού pop, την Ελένη Φουρέιρα, αν δεν κάνω λάθο, η οποία είναι κάπου και τραγουδάει και ο γιο του Μαρινάκη, του κύριου Βαγγέλη, μα τη και τα πόδια και μα εξαφανίσει. Ο κύριο Βαγγέλης, λοιπόν, που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι πρεζέμπορα και δεν έχει σκοτώσει όλου ε, του ανθρώπου από τον Νούρουαν, που εξαφανιστήκανε όλοι μετά πολλά. Ο γιο του κύριου Βαγγέλη, λοιπόν έχει ανέβει πάνω και την παρελνοχλή χήμα, μπροστά στο κέντρο, μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι προσπαθεί να την πάρει ο ότι πόσο εντωμεταξύ είναι κόκαλο και της παίρνει το μικρόφωνο, έλα εδώ Ελένη μου και τέτοια γιατί έτσι συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που έχουν δύναμη και ισχύ έτσι, όταν είναι ο γιο του Βαγγέλη, ο οποίο πολλές φορές τον έχουμε πει ότι κάποιες στιγμές είναι και πρωθυπουργό. είναι σαν τον Σκόνη, παίρνει και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι για έναν άνθρωπο που έχει κανάλια, έχει εφημερίδες. αυτό και έχει μια ε, πολύ μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό τον κάνει πανίσχυρο, έτσι. Και οι πανίσχυροι κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτή την κοινωνία. Τι είναι, τίποτα τριτοτέταρτη πλεμπέι να... Ε, να κλέβουν ένα κομμάτι ψωμί και να πηγαίνουν φυλακή ή να τους παίρνουν τη, όπως πάμε πριν την πρώτη κατοικία γιατί χρωστάνε σε κάποια τράπεζα και έχει αγοράσει το χρέος σε κάποια φάουντ ε, επιχειρηματικά δεν ξέρω πάντως κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτό το βίντεο με το γιο του Μαρινάκη να κάνει ωραία πράγματα έτσι να περνώ χλίχημα ε, μια τραγουδίστρια γνωστή κιόλα, που εντάξει οι showbiz ε, και το lifestyle αυτό είναι πάρα πολύ κοντά στην ε, ισχύ αλλά και πάλι από ό,τι είδα στο βίντεο και η συγκεκριμένη τραγουδίστρια σίγα σίγα την έκανε και είπε όχι ευχαριστώ πολύ κουλουπού ενώ ταυτόχρονα κάποια στιγμή οι μπράβοι του συγκεκριμένου τύπου την, τους λούζουν με σαμπάνια και αυτή λέει όπα τι κάνετε παιδιά εγώ τραγουδάω δεν μπορώ να Μα μου ρίξετε στο μάτι σαμπάνια να συνέχισω να τραγουδάω είναι γνωστό, βλέπαμε σε διάφορα δημοσιεύματα καιρού ότι ο γιος του Ευάγγελου, του Κυρίου καλού αυτού του Μαρινάκη, ο γιος του πήγαινε σε διάφορα κέντρα, μαγαζιά, παραλιακή, κουλουπού και όποιος το στραβοκοίταζε... Γενικότερα του έλεγε κάτι για τη συμπεριφορά του. Τον τουλουμιάζανε φουσκωτή προφανώς και έμενε με σπασμένα κοκαλάκια έξω, χωρίς προφανώς να κυνηγήσει κάτι νομικά, έτσι. Γιατί δεν πλέκεις; σου λέει, με κάτι που είναι πάνω από το κράτος, έτσι, κάτι τόσο ισχυρό. Εδώ τον πιάσανε σε πλοίο με συμφέρον ουσιαστικά δικά του, με τόνους ηρωίνης. Ε, και γενικότερα, σιγά σιγά ο κόσμο που ήταν μάδρες εξαφανίστηκε, και νομίζουμε ότι αυτά γίνονται μόνο ε, στι ταινίε και αυτά. Αλλά μαντέψτε τα αδέλφια. Οι ταινίε στη ζωή αντιγράφουν. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Πράγματα και σκέψει, τα ερεθίσματα, πάντα είναι από τη ζωή. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Αντιγράφουμε τη σκληρή πραγματικότητα τη Κολομβία των Βαλκανίων. Έτσι είναι τα πράγματα που λέτε, και να ευχηθούμε στον ε, κύριο Μαρινάκη. Ε, να του πούμε ένα μπράβο για τη διαπαιδαγώγηση φυσικά έτσι, για να μιλάμε επικίνδυνα τώρα Ναι, Και... το έκανε τη μουρή κρέας <laughs> Ναι, ναι τον το, το γελιοποίησα όλο το πανελήθιο Οι γονεί έτσι σε μεγάλωσαν Ναι, ναι ο κύριος Μιλτιάδης όλας, <laughs> Μιλτιάδης Μαρινάκης λέγεται Είναι καλό παιδί γενικά, έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα για αυτόν και απλά έτσι αυτές οι εικόνες ε, να μας δείχνουν ε, Όπως είχαμε δει το γιο του Τζάμπο που είχε εκτοξευθεί με την πόρσε του Και είχε ε, σκοτώσει μια γυναίκα και το παιδί της Και πόσοι ακόμα ισχυροί που δεν γνωρίζουμε Δεν ε, κινούνται υπόγεια και ύπουλα ε, Με άπειρα λεφτά α πούμε Φροντίζουν να ε, εξουσιάζουν κατότερους τους ας πούμε με τον πιο χειδέο τρόπο. Με αυτά και με αυτά, πάμε στα επόμενα δύο κομμάτια, θα είναι back to back, έτσι θα κάνουμε κάτι πειραματικό τώρα, θα παίξουμε κάποια κομμάτια σε δύο βεριζιών και θα σας πούμε να επιλέξετε ποιο πιο είναι το αγοπημένο σας. Ξέρουμε ότι θα επιλέξετε το original, ότι είναι πάντα, απλά θα θέλαμε πολύ... Να ακούσετε και τη δεύτερη βερσιόν των κομματιών αυτών. Θα τα ακούσουμε όπως πάμε back to back. So be gentle. Και ακούστε, απολαύστε. Και θα συνεχίσω να λέω διάφορα μέχρι να βρω τα κομμάτια. Πολύ ωραία. Πάντα προετοιμάσμενος στο επακρο, στο επακρο παρίας γιατί σε ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, πάμε. Α, και τώρα που... Το θυμήθηκα. Να πω ότι μέχρι τις τελευταίες εκπομπές, δηλαδή μέχρι και τον Ιούλη, που ο παρία θα βγαίνει κάθε Σάββατο, έχουμε πάρα πολλέ θεματικέ τις οποίες έχουμε κλείσει για τον επόμενο καιρό. Άρα κάθε Σάββατο θα έχουμε εδώ κόσμο και θα συζητάμε για διάφορα πράγματα συγκεκριμένα. Σήμερα, ένα, δύο, τρία, ο, το ρίξα. Στο σώρο. Λό. Λοιπόν, για πάμε και θα μας πείτε μετά επιλογή στο κομμάτι. Τελειώσαμε με το Hardshape Box ε, Το ακούσαμε σε δύο βερζιών Μία που δημιουργήθηκε για το Westworld Μία σειρά επιστημονικής φαντασίας Α και θα το έλεγα ότι θα την άκουγα σε κάτι σου ηρωικό α πούμε Δεν είναι υπερηρωϊκό, ναι. Είναι επιστημονικής Έτσι, φαντασίας Έτσι υποπεριπαιδιώδες κάτι Ναι και το ίδιο θα κάνουμε και στα επόμενα δύο Βέβαια τα επόμενα δύο είναι και μακράνε από τα αγαπημένα μου Θα τα παίξουμε και τα επόμενα back to back ε, αν και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε η ώρα περνά και α βιαστούμε λίγο για να ακούσουμε καμιά μουσικάρα γιατί πριν είχαμε αρκετά πυρί πυρί πυρί με όλα αυτά που θέλαμε να μοιραστούμε τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε και λίγο περισσότερο μουσική ε, βάζουμε πάλι δύο κομματάκια back to back έτσι, για να τα ευχαριστηθούμε τις μελωδίες μπας και κάτι στο αυτή το γνωστό earworm το σκουλίκι του αυτιού το οποίο ξέρετε πως περνάει Απλά πρέπει να ακούσετε το κομμάτι Από την αρχή μέχρι το τέλος Και να βάλει μια τελεία στον εγκέφαλό σας Λοιπόν πάμε να ακούσουμε Και ένα κομμάτι το οποίο Είναι γραμμένο για αυτό τον καιρό είναι γραμμένο για μια μαύρη τρύπα στον ήλιο, σε αυτή που μας ρουφάει, την ύπαρξη, τη ζωή, το μόχθο. Είπαμε πριν για την εργασία, είπαμε πριν για τους επαγγελματίες πολιτικούς. Θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον, εδώ θα είμαστε με τον Παρία και θα τα λέμε όλα. Για πάμε! Στου Super φαινόταν η μουσική 90s. Όσο Super Duper, πραγματικά. Και δεν μιλάμε μόνο για τι εμπορικέ μπάντε που ακούσαμε, γιατί θέλοντα και εμεί, εντάξει, εκτό από του πριν που πήραν μεγάλη αξία, τεράστια αξία. Περισσότερο και μετά, βασικά και μετά το θάνατο του Curt Cobain, να πούμε και για το South Garden, που έτσι μια εμπορική μπάντα. Αλλά σε αυτήν την εκπομπή έχουμε να λατρέψουμε κι εμείς τα, τις και εμεί λίγο τι παιδικέ μα αναμνήσει και μουσικέ. Και γι' αυτό στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι να παίξουν οι τζαμπαουάμπα. Δεν ξέρω αν του θυμάστε. Ένα κομμάτι όμω μα είχε συνδέσει με το παγκόσμιο του 1998. Για όσους υπήρχαν και παρακολουθούσαν τότε, σαν πιτσιρικαρία, τα γεγονότα του ποδοσφαίρου. Στο παγκόσμιο του 1998, λοιπόν, το κομμάτι ήταν ένα. Και ήταν τον Τζαμπα, και αυτό ήταν καταπληκτικό. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Not compared to our people matter. We'll be singing when we're winning. We'll be singing. Again. Έτσι λέμε να σκιπάρουμε διάφορους μουσικού που είχαμε για σήμερα Μας πήραν πριν τα πολλά λόγια που δεν ήταν φτώχια Αλλά ήταν για τη φτώχεια Τι λέμε Στην τύχη στην τα έχουμε ρίξει Αλλά βγαίνουν Όταν έχεις δουλεμμένα πράγματα Έτσι λέει ο Μπαρζόκας κάκιο, κάκι ο, ο, ο, ο. Όταν τα έχεις δουλέψει Σου βγαίνουν αυθόρμητα Τα προηγούμενα που είπαμε για τι εκλογές για τη δουλειά, για τη γενικότερη ζωή μας ε, εδώ στις Μεγαλουπόλεις, αλλά και όχι μόνο. Ε, Ήταν πράγματα τα οποία έτσι έκοψαν λίγο από τη μουσική, αλλά δεν πειράζει. Έτσι θέλουμε να σκαρτάμε σύντροφια με αξιώσει, δηλαδή εκτός από τη μουσική, να συζητάμε και κάτι, αλφέ. Και τώρα θα μπούμε στο αφού σκυπάρα με διαφορα punk rock post punk κουλουπου Πάμε λίγο στο ηλεκτρονικό κομμάτι αφού έχουμε μπει, έχουμε ακόμα το πολύ ένα 20 λεπτό. Αυτό τι σημαίνει ότι θα παίξουμε άντε, δύο, τρία κομματάκια και θα σα αφήσουμε για αυτή τη βδομάδα. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε με τη Χιλιοποδαρούσα, έτσι που είναι αγαπημένο κομμάτι. Έτσι. Ε, είναι το κομμάτι που μας αντικατοπτρίζει το Σαββατό μας. Και θα επιστρέψουμε με κάποια άλλα. Λοιπόν πάμε για χιλιοποδαρούσα και επιστρέφουμε. Στροφή, καταστροφή στο Studio του Radio Reboot, Παρίας, ε, πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο κομμάτι, αφαιρεμένο στο George από Άλυμο, τα φιλιά μας στον τροπικό Άλυμο ε, και θα κάνουμε και ένα reunion εδώ γιατί ο George είναι γνωστός ως Freedom Tears και θα είναι καλεσμένος να παίξει κι αυτός εδώ τις μουσικάρες του στο Radio Reboot, να περιμένετε πολλές εκπλήξεις ε, τον επόμενο καιρό ε, εάν φυσήξει βέβαια, εάν φυσήξει και δουλέψει η οικονομία και οι ανεμογεννήτρες και όλα αυτά και είναι πιο οικονομικό το ρεύμα, γιατί λοιπόν δεν ξέρουμε αν μας παίρνει να βγαίνουμε και στον αέρα. Λοιπόν, τα παράπονά σας το 41% και σε αυτούς που φταίνε και σε αυτούς που δεν ψηφίζουν από άποψη. Έτσι, τα βρήκαμε όλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο τουλάχιστον νοσταλγικό να είναι κομμάτι. Ε, βέβαια είναι νωρί. Αλλά θέλω να μας βάλει λίγο στο κλίμα του σαβάτου. Είστε έτοιμοι για να παρτάρετε Όχι, δουλεύατε σήμερα Ναι, <laughs> όλοι για ύπνο Λοιπόν, πάμε και Σε λίγο τα λέμε hey Πολύ δυνατοί και οι ε, φίλοι, οι Chemical Brothers. Ε, και εμείς σιγά σιγά, μετά από όλα αυτά την περιπέτεια που ζήσαμε σήμερα, ε, έβρασε λίγο το σωθικάκι μας, εδώ, στο Studio the Reboot. Ε, το κάναμε για εμάς και για εσάς, για όλους. Θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Θα κόψουμε λίγο πιο νωρίς την εκπομπή. Έχουμε τους λόγου μα πάντα, σας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα όπω είπαμε με τον Παρία και αντίστοιχα όλοι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το Radio Reboot, ο καθένα στην εκπομπή του ή τα event που κάνουμε τα ανοιχτά, τα βλέπετε όλα, ενημερώνεστε από τα social του Radio Reboot ή και από τα social του Παρία θα ενημερωθείτε για τις επόμενες θεματικές εβδομάδα ουσιαστικά κάθε εβδομάδα από τώρα μέχρι περίπου το τέλο του Ιούλη θα έχουμε θεματικές οι θεματικέ θα είναι από διάφορα ενδιαφέροντα μα τύπου ταινίε κουλουπού μέχρι θα έρθει κόσμος εδώ να μιλήσουμε για το Airbnb και τις επιπτώσεις του Gentrification στο κέντρο της πόλης ε, θα κάνουμε αφιέρωμα στο ιαπωνικό Noise Bank γενικότερα θα γίνει καταστάσουλα; ε, γι' αυτό ακούτε σε, πφ, ακούτε σε επανάληψη τις εκπομπές ε, που βγαίνουν πιο ακόμα στο Mixed Cloud του Ready Reboot και όπως είπαμε νημερώνες από τα social κουλουπού Πάμε να ακούσουμε τελευταίο κομμάτι αφαιρεμένως σε όλους Και στο George και στο Ραδιοκατάθλιψη Φτού Ραδιοκατάθλιψη Sorry δεν θα είναι Terlegas Terlegolas και όλους αυτούς που ζητά του περίεργους Εμείς θα παίξουμε για Final ε, Future Decks of London και θα ακούσουμε τον Dark Trans ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Όιτο που ήταν σήμερα εδώ και μας κράτησε παρέα και μας να μην είμαστε μόνοι μας εδώ στο, στο δεύτερο όροφο τρίτο γραφείο στη Βουλή Σας γλυκό αποχαιρετώ κι εγώ λοιπόν Να είσαι καλά, είστε επανειδήν πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι και ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 4 Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε ε, όλη αύριο ψήφο Only Avrio stampanya του laou όλοι Avrio psofo psofo Says here on your application you have no talent yet you want to be a star I think something can be arranged. Suck <laughs> Satan's go go go go could be a rage. <laughs>